Κάπαδέτα. Στοιχείο ένα σωστρία. Οι Ιουδέοι κατηγορούν τον Παύλο είναι στον ηγεμόνα φίλκα. Ο Παύλο απολογείται. Ένα. Είστερντέ από πέντε ημέρα, κατέβη από τα Ιεροσόλιμα ή στην Κεσάριαν. ο αρχερεύρη Ανανίας με του πρεσβητέρου και με κάποιον δικηγόρον που έλεγε το τέρτιλο, και έδωκαν εις τον ηγεμόνα κατά του Παύλου. 2. Αφού δε εκλείθει ούτως να παρουσιαστεί ενώπιον του γεμόνος και των κατηγόρων του, ήρχισε ο τέρτιλος να τον κατηγορεί λέγον. 3. Επειδή εξοχότατε Φίλιξ, απολαμβάνομαι δια της διοικής σε όσου πολύν και γίνονται μεγάλα επιτυχία και έργα δράσεως επωφελής στο έθνος αυτό δια της προνοητικότητας και προβλέψε σου. γίνονται δε ταύτα εις κάθε ευκαιρία και περίστασιν και εις κάθε τόπον, Αποδεχόμεθα και επικροτούμε την ευεργετική αυτήν δράση σου με πάσα νεμπονομοσύνην. 4. Δια να μην λέγω δε περισσότερα, δια την αξιέπαινων δράσης σου και με αυτά σε κουράζω περισσότερον, εισέρχομαι στην εξέταση της καταγγελίας και παρακαλώ να ακούσεις με την ευμένη σου όσα με συντομίαν θα είπαμε. 5. Εύρωμεν δηλαδή των άνθρωπων αυτών κακοποιών και σωστή πληγή που διαταράττει την τάξη της επαρχίας και διεγείρει ταραχήν μεταξύ όλων των Ιουδαίων που είναι ει ολόκληρον τον κόσμο. Είναι δέ και αρχηγό της θρησκευτικής μερίδος των Αζωραίων. 6. Απεπειράθη δεούτο και το ιερόν μα να βεβαιώσει και δι' αυτόν τον συνελάβουμεν και η θελήσαμε να τον καταδικάσουμεν σύμφωνα με τον ειδικό μας νόμο. 7. Κατά όμω όμως ο χιλίαργο Λυσίας τον ήρπασαν από τα σχήρασμας μα με πολλήν βίαν, οκτώ, και διέταξαν η κατηγορή του να έλθουν ενώπιόν σου. Παρά αυτού του Λυσίου αφού προηγουμένω σε ο ίδιος ανάκριση, θα δυνηθείς να μάθεις επακριβώς όλα αυτά δια τα οποία εμείς κατηγορούμε τον Παύλον. 9. Συνεφώνησαν δε προ τον τέρτιλον και οι άρχοντες των Ιουδαίων επιβεβαιώσαν δε σεντόνος ότι έτσι έχουν τα πράγματα. 10. Ακολούθως δε ο Παύλος όταν ο ηγεμόν του έκαμε νεύμανο ομιλήσει απήντησε τα εξής Γνωρίζον ότι από πολλά έτη είσαι δικαστήσεις το έθνος αυτό με καλή και ήσυχη καρδιά λέγω τα όσα προς υπεράσπισή μου πρέπει να απολογηθώ. 11. Και απολογούμε με τέτοια αισθήματα, διότι σύ, που τόση δικαστικοί πείραν έχεις και γνωρίζεις καλώς το έθνος μας, δύνασε να πληροφορηθείς με την ανάκρισή σου ότι δεν επέρασαν περισσότεροι από δώδεκα ημέρες από την ημέρα που ανέβαινε στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσω. Δώδεκα. Και ούτε με εύρω να με οποιονδήποτε εντός του ιερού, ή να προκαλώ στασιαστικήν σύναξην λαού πουθενά, ούτε εις τα συναγωγάς, ούτε εις οποιονδήποτε σημείον της πόλεως. Δεκατρία. Ούτε οι μπορούν να αποδείξουν εκείνα για τα οποία τώρα με κατηγορούν. 14. Ομολογώ όμω τούτο ισε, ότι σύμφωνα με την θρησκεία την οποία αυτοί αποκαλούν αίρεσιν, έτσι λατρεύω και είμαι στον Θεόν, τον οποίον ελάτρευαν και οι πατέρες μας οι Ουδαίοι και συγχρόνως πιστεύω εις όλα όσα διδάσκονται από τον νόμο και είναι γραμμένα στους προφήτας. 15 Έχω δε ελπίδα στηριζόμενη εις τας υποσχέσεις του Θεού, αυτήν ακριβώς την οποίαν και αυτοί οι ίδιοι περιμένουν. Ελπίζω δηλαδή, όπως ελπίζουν και αυτοί, ότι μέλη να γίνει ανάσταση νεκρών και των δικαίων και των αδίκων. 16. Διότι δεν περιμένω να γίνει ανάσταση των νεκρών, δια τούτο και εγώ εργάζομαι και μοχθώ προσπαθών να έχω πάντοτε συνείδηση ελευθέραν από κάθε μορφήν και τύψην, τόσον ενώπιον του Θεού, όσο και ενώπιον των ανθρώπων. 17. Ύστερα δε από απουσίαν αρκετών ετών, ήλθα προ ημερών στα Ιεροσόλυμα, για να φέρω ελεημοσύνας για το έθνος μου και για να προσφέρω θυσίαση των αιών. 18. Ενώ δε εγώ εφρόντιζα δι' αυτά που ήλθα, με ήβρανεν το ιερό όχι να βεβιλώνω αυτό, αλλά να επιτελώτας τελετάς του αγνισμού και να είμαι καθαρισμένος με μερικούς ναζιραίους. Και επιπλέον με ήβραν όχι αυτοί που με κατηγορούν τώρα, αλλά μερικοί από την μικρά Νασίαν Ιουδαίοι. Και όχι ανακατευμένον με όχλων, ούτε μέσα σταραχήν και θόρυβον, αλλά με μοναχών. 19. Έπρεπε δε αυτοί που με ύβραν να είναι παρόντες ενώπιόν σου και να κατηγορούν εάν τυχόν έχουν κάτι εναντίον μου να καταγγείλουν. 20. Ή αφού εκείνοι αποουσιάζουν ας ήπουν επιτέλους αυτοί εδώ οι ίδιοι ποιο να δίκημα έβρονισε με όταν παρουσιάστην ενώπιον του συνεδρίου. 21. Δεν ύβραν κανένα δίκημα εκτός εάν είναι αδίκημα μία φωνή την οποία δυνατά εφώναξα όταν έστεκα εν μέσω αυτών ότι εγώ δικάζομαι σήμερα από εσά επειδή πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών. 22. Όταν δε ο Φίλιξ ήκουσε ταύτα, ανέβαλε να εκδώσει απόφαση. Έπραξε δε τούτο διότι έχουν κρυβεστέρα γνώση περί της νέας θρησκείας και πίστεως, αντελήφθη ότι ανετίως κατεφέρον το Ιουδαί κατά του Παύλου. «Και μη θέλουν να δυσαρεστήσει αυτούς», είπεν. «Όταν ο χιλιάρχο Λυσίας καταβεί, θα εξετάσω και θα μάθω ακριβώς την υπόθεσή σα. 23. Έδω και δέκει διαταγάσει των εκατόνταρχων να φυλάτεται ο παύλο και να έχει ελευθερία και πάσαν σχετική ευκολία και να μην εμποδίζει ο εκατόνταρχος κανένα από του ανήκοντες των Παύλον και σχετιζομένους προς αὐτόν να τον υπηρετούν και να έρχονται προς αυτόν.